να πηγαίνει ενδιαφέρονται να πάνε και άλλες ενώμε λίγο με πένιο προθυμούργος. Ενώμε λίγο με πένιο προθυμούργος. Λίγο με ε, ε, ε, αυτά έχει ο ζωντανό διάλογος Θα περιμένουμε λιγάκι να ολοκληρώσει Τιμή για μας Για όλους είναι τιμή να κάθες εκεί Και να σε παίρνει ο προθυπουργός που συνέβη αυτό που ακούμε και θα ακούσουμε Είναι μια συζήτηση της τοπικής οργάνωσης της Νέας Δημοκρατίας ψυχικού Γίνεται μέσω Zoom, Skype δεν ξέρω ακριβώς τηλεδιάσκεψη. Φανταστείτε, μέσω οθόνη είναι όλα τα παραθυράκια γεμάτα, σε ένα από αυτά είναι και ο Άδωνη. Συμμετέχει και ένα υπουργό, ανώτατο τέλεχο τη Νέα Δημοκρατία και σε όλα τα υπόλοιπα είναι τα μέλη τη τοπική, τα στελέχη μάλλον, τη τοπική οργάνωση τη Νέα Δημοκρατία Ψυχικού. Κυρίω γυναίκε, καλοχθενισμένε, γιατί έχουν πάει στη διάσκεψη μαζί με τον Άδωνη Γεωργιάδη να θέσουν τα θέματα τη περιοχή, τη πόλη. Του κόμματο, τη χώρα, θα έχει πολύ η συζήτηση έτσι κι αλλιώ. Είναι εκεί ο Άδωνο και κάποια στιγμή χτυπάει το κινητό του Αδόνιδο και είναι ο Πρωθυπουργό. Συγγνώμη, παιδιά, αλλά όλοι έχουμε έναν αρχηγό. Και. Όταν απέναντι στον πρωθυπουργό. Έπρεπε, έπρεπε κάπω <laughs> να, <το, laughs> να το οργανώσετε. Μάλιστα, κάποια ερωτήματα από τη Δήμη του Ψυγικού, γιατί τώρα έχω την ομιλία μου στον Δήμη του Ψυγικού για τι 600 μέρε κυβερνήτω. Και ερωτήματα τον πρόεδρο. έχετε. Γεια μα και καλή χρονιά. en sonpolitico@desenfadia.guadapiatil. por yemas. Ya lo ves. Qué desilusión. La fauna de esta tierra tan peligro de estimpiar, ya lo ves. Qué desilusión. Aquí no esta canción. Gracias por que no van ni τους στέλνουν φιλιά και καρδούλες στην οθόνη. Οι σύντροφοι της Νέας Δημοκρατίας στέλνουν καρδούλες και φιλιά στον Πρωθυπουργό της χώρας. Αυτό δεν το κάνουν οι υπόλοιποι πολίτες. Το ακριβώς αντίθετο γίνεται. Γι' αυτό και σκέφτονται τι να κάνουμε με τα social media του Κυριάκου Μητσοτάκη που από την προηγούμενη εβδομάδα μετά το διάγγελμα έχει πέσει στο βρύσιμο Με, τα, με τόνους, με τους τόνους αλλά εδώ έχουμε όμως φιλιά και καρδούλες έτσι επικοινωνούν η δεξοί σήμερα να μείνουμε σε αυτή την πολύ γλυκιά εικόνα την πολύ όμορφη στιγμή ότι στέλνουν φιλιά και καρδούλες Πρωθυπουργέ μας Σου <laughs> στέλνουν με φιλιά και καρδούλες Αγαπημένη μου Λιά, Λιά, Αυτό δεν έχει ξαναγίνει. <ΣΣ> <ΣΣ> είναι στα καλά του διαδικτύου, λοιπόν. Έχουμε είναι πολύ ενrollada. laboral rey. de το βλέπει. Δεν είναι ηλικία. Τα φάουλα τη ατζέντα πρόεδρε, πέ, πες Ναι. Θέλω να μάσω του Έλληνε! Πρωθυπουργέ, μαζί σου! Δυνατά, συνεχίζουμε! Ακούτε! Σα στέλνει χαιρετίσματα και στήριξη! Μίλησε κιόλας ο Κυριάκο Μητσοτάκη και του έλεγε κάτι τέτοιο. Ενθουσιάστηκαν όλα και τα στελέχη του ψυχικού. Πήραμε κι εμεί, επειδή βλέπαμε την σχετική εικόνα τη σχετική συζήτηση, ανέβηκε δηλαδή στο διαδίκτυο. Και έτσι το μήνυμα μέσω των κατοίκων του ψυχικού πάει σε όλου του Έλληνε. Είναι αυτά τα μηνύματα. Θα ακούσουμε κι άλλα στην πορεία από τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Ο Άδωνη δεν έγινε γι' αυτό γνωστό το Σαββατοκυριακό. Τι γνωστό. για άλλη μια φορά να απασχολήσει την επικαιρότητα γιατί έκανε μια βάφτιση, έγινε ενό ο νόσο ίδιος ε, το έγραψε μόνος του στο Twitter και στο Facebook ε, βάφτισε ένα αγοράκι, το καλωσορίζει λέει επειδή έγινε καλός χριστιανός κτλ, κτλ. Απαγορεύονται οι βαφτίσεις όμως εν μέσω πανδημίας, δεν υπάρχει καμία εξαίρεση απολύτως καμία εξαίρεση γιατί εκ των υστέρων κατάλαβαν τι γκάφα κάνανε και σε αυτό το θέμα και αρχίζαν και βγάζαν ανακοινώσει από τη Γενική Γραμματεία Πολιτική Προστασία ότι είχε δώσει για ειδικό σκοπό. Δεν υπάρχει τέτοια, δεν προβλέπεται καν. Για ειδικό σκοπό άδεια για να γίνει βάφτιση. Υπάρχουν πάρα πολλοί συμπολίτε μα που θέλουν να βαφτίσουν τα παιδιά. Έχουν μεγαλώσει τα παιδιά ένα χρόνο τώρα, δεν κάνουν καμία βάφτιση, απολύτω τίποτα. Όμω ο Άδωνη δεν είναι σαν όλου εμά. Και όπω ξέρουμε, η ελληνική δημοκρατία, η αστική δημοκρατία, δεν προβλέπει την ισότητα απέναντι στον νόμο και την ισονομία. Κλασικέ αξίε, το βλέπουμε, το παρακολουθούμε κάθε μέρα και με τραγικά συμβάντα που θα έρθουμε στη συνέχεια θα τα πούμε, και με αυτό που είναι ένα χαρμόσυνο γεγονότο, όπω λέμε. Έτσι λοιπόν, ε, το ανήρτησε μόνος μόνο του, έπεσε το σχετικό σούσουρο στα social media πάντα. Εκεί γίνεται. Απασχολεί πια και τα μέσα ενημέρωση, όχι για το γεγονό αυτό καθεαυτό τη βάφτιση, αλλά για το πώ ένα υπουργό αντιμετωπίζει τον εαυτό του, τη δημοκρατία, του άλλου πολίτε. Το παράδειγμα που πρέπει να δίνει. Σήμερα το πρωί βγήκε ο εκπρόσωπο τη Ιερά Συνόδου, Μητροπολίτη Ηλίου και γύρω εκεί περιοχών και είπε ότι δεν προβλέπεται με τίποτα από την κοινή υπουργική απόφαση κάτι τέτοιο. Την κοίη που έχω στα χέρια μου, γιατί η καινούργια που ε, πρέπει να βγει και το Σάουτ δεν έχει φτάσει ακόμη, αλλά υποθέτω πω θα είναι ακριβώ copy-paste τη προηγούμενη, αφού δεν έχει αλλάξει κάτι. Ε, επιτρέ... Επιτρέπονται μόνο οι γάμοι. και με πολύ ε, περιορισμένο αριθμό ατόμων, εννέα, συμπεριλαμβανομένου βέβαια και του προσωπικού, δηλαδή του ιερέα, του ψάλτη, τους εννέα αυτούς και της νεοκόρου που χρειάζεται για βοήθεια. Μόνο για γάμους ή και α, για βαφτίσεις. Ο, δεν έλεγα τίποτα για βαφτίσεις. Είναι πολλές οικογένειες που έχουν τα παιδάκια τους αβαφτιστα. Έχουν φτάσει τα παιδάκια ενό έτου. Τέλο πάντων θέλουν να τα βαφτίσουν. Και μα ρωτάνε, αφού ε, η συγκεκριμένη οικογένεια με νομώ, τον ε, Άδωνη Γεωργιάδη, μπόρεσε, μπόρεσε και πήρε ειδική άδεια. Υπάρχει κάτι τέτοιο, προβλέπεται κάτι τέτοιο και για του υπόλοιπου. από αυτό το οποίο γνωρίζω, εγώ, αυτό πρώτη φορά το ακούω. Δεν προβλέπεται λοιπόν, αλλά όμω αν είσαι υπουργό, προβλέπεται. Το έχουμε δει τι τελευταίε μέρε με πάρα πολλέ αφορμέ. Να ισχύει κάτι τέτοιο. Έχουν μια δουλειά και είναι και η πιο απλή δουλειά να κάνουν. Να δώσουν το παράδειγμα. Αυτό δεν στοιχίζει. Είναι εύκολο να το κάνεις, δεν είναι θέμα οικονομικό. Δίνεις το παράδειγμα γιατί μέσω του παραδείγματος διοικής. Είναι μια παλιά αρχή. Εδώ λοιπόν, εν μέσω πανδημίας, το παράδειγμα δίδεται με την τήρηση των κανόνων. Όπως κάνει η πλειοψηφία, η συντριπτική πλειοψηφία των Ελλήνων πολιτών. Και βλέπουμε τον Κυριάκο Μητσοτάκη στην Πάρνηθα με ποδήλατο Τη σύζυγό του να κάνει μοτοκρό εν μέσω πανδημία. Μετά τον Κυριάκο Μητσοτάκη στην Ικαρία, στο Γλέντι εκεί πάνω στη Βεράντα, την Αυθαίρετη, να τρώνε και να πίνουν μπουλουκιδών όλοι μαζί. Ένα σωρό άλλο στελέχη. Και έρχεται τώρα ο Άδωνη που κάνει τη βάφτιση ενώ δεν μπορεί να κάνει κανεί βάφτιση. Και να βγάζουν μετά κάτι ανακοινώσει. Γύρευε ποιο την είχε φτιάξει και πώ την είχε φτιάξει. Που να λέει ότι για ειδικό σκοπό δόθηκε η εξέρεση. Ούτε αυτό. Ούτε το πολύ απλό που είναι το παράδειγμα. Δίδω το παράδειγμα για να υπακούσουν και οι υπόλοιποι. Αντί αυτών, έρχεται και κάνει δηλώσει ο ίδιο ο Υπουργό, ο Άδωνο Γεωργιάδης, τηλεφωνική συνέντευξη σε σταθμό τη Θεσσαλονίκη, που λέει ότι για την πανδημία, για όλα αυτά που γίνονται, φταίνε οι Σιριζέοι, οι αριστεροί, όσοι βγαίνουν από το σπίτι και διαδηλώνουν. Ξέρουν ότι η των κομμάτων θα φέρει και περαιτέρω καραντίνα, και άρα περαιτέρω δυσαρέσκεια στα μαγαζιά, περαιτέρω δυσαρέσκεια στον κόγκονε σπίτι του κ.ο.κ. Το κάνουν επί σκοπό για να το, το κάνουν. χωρίς να εξαρθούν εγώ θεωρώ το κάνουμε σκοπό με δόλο για να διαβάζουν τον ιό το κάνουμε και να κρατήσουν την Ελλάδα δε μένουν στην καραντίνα <συσοκλή> για να διαβάζουν τον ιό το κάνουμε <συσοκλή> και μετά να βγαίνουν και να κατηγούν την κυβέρνηση για την καραντίνα. Κάτι έχουμε καταλάβει. Εδώ λοιπόν ο Υπουργό είναι και κακό ο ήχο, αλλά αυτή ήταν η συνέντευξη. Λέει ότι όσοι παίρνουν μέρο στις διαδηλώσει, στις διαδηλώσει στις γειτονιές τη Αθήνα για τα γεγονότα τη Νέα Μύρνη, στον Άγρο Ξυλοδαρμό, για την υπόθεση Κουφοντίνα που όλο το προηγούμενο διάστημα υπήρχαν τέτοιε διαδηλώσει, όλοι αυτοί λοιπόν θέλουν να κολλήσουν οι ιό. Οι ίδιοι πάνε, κολλάνε οι ιό, και, και πολλέ χιλιάδε. Καμικάζει, να του πούμε, καμικάζι του ιού, πάνε εκεί και με στόχο να κολλήσουν μετά και του υπόλοιπου. Θα πάνε σπίτι, θα πάνε σε κάποιο μαγαζί, κάπου αλλού, εν σε ένα μέσο μεταφορά και έτσι θα κολλήσουν τον ιό. Είναι ένα δόλιο σκοπό και στόχευση δόλια που έχουν όλοι αυτοί οι διαδηλωτέ που θέλουν το κακό τη χώρα και θυσιάζουν οι ίδιοι. Γιατί αν κολλήσει τον ιό, μπορεί να μην έχει και καλά ξεμπερδέματα. Τα ξέρουμε αυτά, τα παρακολουθούμε. Η αποκάλυψη αυτή σημαντική έγινε εδώ από τον υπουργό, Μα είπε, μα ξεδίπλωσε όλο αυτό το ποίπουλο σχέδιο των ανθρώπων που θέλουν να αρρωστήσουν οι ίδιοι, πάνε κολλάν οι ίδιοι, για να κολλήσουν μετά και κάποιον άλλον για να κατηγορήσουν την κυβέρνηση Μιτσοτάκη. Δηλαδή, παίζουν με το θάνατο, κάποιοι από αυτού μπορεί να πεθάνουν, για να εκδικηθούν την κυβέρνηση Μιτσοτάκη. Πραγματικά πολύ σημαντική απώλεια. Υπουργό τα λέει αυτά, αντιπρόεδρο τη Νέα Δημοκρατία, για να μην ξεχνιόμαστε. Και τώρα, που όλα αυτά στι συγκεντρώσει έξω, που όπω είχε πει ένα άλλο υπουργό. πολύ πιο σοβαρός, όπως είναι ο Μιχάλης Χρυσοχοήτης, δεν κολάει ο ιός. Οι άνθρωποι που αναπτύχθηκαν στο Πολυτεχνείο οι 5.000, όπως σας είπατε, φορούσαν όλοι οι μάσκες, ήταν αραιά ο ένας από τον άλλον, με βάση οδηγίες που δόθηκαν, και συνεπώς δεν υπάρχει, εκεί ήταν έξω, έξω, δεν μεταδίδεται έξω ο ιός, στην ατμόσφαιρα. Mm. Ο ιός μεταδίδεται μέσα στις χώρου. χώρους. Ε, άρα, το δόλιο σχέδιο που μόλις μας αποκάλυψε ο Άδωνης, τι γίνεται. Όλοι αυτοί γιατί πάνε στη διαδήλωση. Αφού, όπω λέει ο Χρυσοκοπή, δεν μεταδίδεται έξω ιός. Αυτά τα πάρα πολύ ωραία από την ίδια κυβέρνηση. Μέλη, στελέχη τη ίδια κυβέρνηση. Πάμε να ακούσουμε τι έγινε σε αυτή τη τηλε, τηλεδιάσκεψη, στη συζήτηση των στελεχών του ψυχικού με τον Υπουργό και την παρέμβαση του Πρωθυπουργού. Είναι, είναι σίγουρα αληθινό. Μόνο Πε, Πρόεδρε, πε, πες Μαζί θα νικήσουμε όλοι μαζί. Καταμμένοι και όχι διχασμένοι. Πρωθυπουργέ, μαζί σου. Πες πρόεδρε πες πες Και γι' αυτό και σας καλώ να συγχώρσουμε τα μανίκια Να ζητήσουμε αυτούς που μας επέλεξαν να τους υπηρετούμε Πρωθυπουργέ μαζί σου Όλοι μαζί για μια Ελλάδα νέα Όχι μόνο η κυρία η συγκεκριμένη του ψυχικού Όλες οι πόλεις, όλες οι περιοχές είναι μαζί με τον Πρωθυπουργό Κυρίως όταν λέει τέτοια Ο Κερίδη Κερίδης είναι ο Δημήτρης Κερίδη, καθηγητή. Τον είχαμε για διεθνό λόγο. Έγινε και βουλευτή τη Νέα Δημοκρατία. Έχει νεύρα τώρα τελευταία. Έριξε δύο καυγάδε μέσα σε ένα διήμερο. Ο πρώτο καυγά ήταν με τον Τζανακόπουλο από το ΣΥΡΙΖΑ. Τραμπούκου και τραμποκισμού δεν έχω συνηθίσει εγώ αν ανέχομαι στη ζωή μου. Ακούστε λοιπόν το τώρα το πρόβλημα. Αν το ανακαλέσετε τώρα, τώρα θα το ανακαλέσετε, διότι θα αποχωρήσω από την εκπομπή. Ευθέω σας λέω σχεδρά. ότι αυτό που δηλαδή κάνετε δηλαδή είναι αθλειότητα Ευθέω σας λέω ότι είστε τραμπούκος και τραμπουκίζετε Ευθέω Ευθείστε τετραμπούκι. Μαζευτείτε λοιπόν, επιτέλους Κάντε ένα κρύο ντους πρωί-πρωί Πριν πάρετε σχέματα. τον αστυνομικό σας Και πάτε προστατευόμενο στην ελληνική βουλή Κάντε ένα κρύο ντους για όνομα του, του Θεού Αν θέλετε πάτε πάρτε ένα ηρεμιστικό Κάντε ένα κρύο ντους Εγώ αφορορώ από την εκπομπή Με αυτό το γελίο πρόσωπο. Δεν μπορώ να Κύριε Τσανακόπουλε, σοβαρολογείτε το τώρα νά, και εσεί. Δεν είναι δυνατόν τώρα. Σοβαρά τώρα. Μην μι συζητήσετε. Κύριε Τσανακόπουλε, σοβαρά το... τώρα. Για σοβαρά σας. τώρα. Μα είναι Ελληνόπουλα. Γιατί τσακώνονται, Τι έχουν να χωρίσουν. Έχουν ψηφίσει και το ίδιο μνημόνιο. Λεπτομέρεια. Ο πρώτος καυγά ήταν μεταξύ Τζανακόπουλου και Ρίδι. Ο δεύτερος καυγά ήταν μεταξύ Κερίδι και, και ξαδέρφου του Αλέξη Τσίπρα, του βουλευτή Γιώργου Τσίπρα. Τι εννοούσε ο Αλέξης Τσίπρας Ιδού η και Ιδού και το πίδιμα. Αν θέλει, ας αποκηρύξει λαϊκισμός την Αλέα, είναι αυτός, Τι είναι, είναι, είναι αυτός, φοβερόνι, κύριε, Τσίπρα, κύριε. Σκάστε, ε, κύριε Κερίδη, παρακαλώ. παρακαλώ, παρακαλώ, είσαι, είσαι, παρακαλώ είσαι κύριε, κύριε Κερίδη, Καρακία. παρακαλώ, τώρα θα κρατήσουμε. Λοιπόν, παρακαλώ Παρακαλώ πολύ. Ο είναι απολύτιστο. Δεν να Κάντε μου μια χάρη για να μπορέσουμε να συνεχίσουμε το διάλογο. Να το πάρει πίσω, να εγώ δεν έχω Είναι Allô. Λοιπόν, λοιπόν φύγε την κύριε Κερίδη θα ήθελα, θα ήθελα το τελευταίο το σκάστε να το ανακαλέσετε Είναι η γνωστή τον των αλλαλάζοντων κυμβάλων Μπ. του ΣΥΡΙΖΑ Μπ. που περιφέρονται Είσαι... από πάνελ σε πάνελ κραυγάζοντας Κύριε Τιμπρα Κύριε σκάστε Μπ. Μπ. Μπ. Έτσι λοιπόν, τα επιχειρήματα ανταλλάσσονται με κόσμιο τρόπο καθηγητής πανεπιστημίου, βουλευτές και οι δύο αντίπαλοι είναι και εμπλουτίζεται ο δημόσιος διάλογος, εμπλουτίζεται και πάει παραπέρα αυτό είναι και αυτός που παρακολουθεί ο θεατής, ο τηλεθεατής πάει η σκέψη του παραπέρα γιατί βλέπει τα επιχειρήματα τη μάχη των επιχειρημάτων έναν Λογικό, λεκτικό, διαξυφισμό, αυτά τα πάρα πολύ ωραία. Ε, όταν ο Άδων ήταν σε αυτή τη τηλεδιάσκεψη με, τους, με τα στελέχη του ψυχικού, πήρε κάποια στιγμή ο Πρωθυπουργό, έσκυψε παραδίπλα και μίλησε με τον Πρωθυπουργό στο τηλέφωνο. και Μετά επανήλθε στο Zoom να ακούσουμε τι ακριβώ είπε. Το έχουμε μόνο εμεί. Μου τη μία να πηγαίνει, ε, ενδιαφέρονται να πάνε κι άλλε. Συγγνώμη, λίγο με πέντε ο Πρωθυπουργό. Γεια σου. Είμαι ο Κυριάκος Μητσοτάκη. Γεια σου, μα! Μα δεν λέτε λοιπόν μας και πρωί. Αν το μπορείς στο λογικό σου να κρατάς όταν τριγύρω όλοι τα έχουν χαμένα. Πουά! Αν να μπορείς τον εαυτό σου, Όταν οι πάντες για σένα να τη τους αυτοί, και να θεωρούν εσένα. Σας εμπιστευόμαστε... Η λύση. Και αυτοί. είναι και αυτοί. γιατί να τσακώνονται και τα δεν χρειάζεται να Πέρα πάντως απέναντι στις κυρίες του Zoom ήταν πάρα πολύ καλοί και οι δύο ευγενέστατοι, φυλάκια και καρδούλες πήγαν και και πέρασαν αυτοί πάρα πολύ καλά. Βάζουμε τελεία, αλλάζουμε εντελώ κλίμα γιατί έξω από τη Βουλή προχθές την Παρασκευή την ώρα που είχαμε μέσα στη Βουλή τη συζήτηση των δύο του Κυριάκου Μητσοτάκη και του Αλέξη έγινε ένα τροχαίο αντιστοίχημα. Ε, αυτοκίνητο της Φουρά της Ντόρας Μπακογιάννη μπήκε πολύ άγρια μέσα στο, στο προαύλιο εκεί στη Βασιλής Σοφίας ένα παλικάρι με τη μοτοσυκλέτα είχε περάσει το πράσινο ανέβαινε προς τα πάνω τον χτύπησε, είναι κλινικά νεκρός νοσηλεύεται στον Ευαγγελισμό και όλο αυτό έχει προκαλέσει πολύ μεγάλη συζήτηση έντονη συζήτηση, ξεκίνησε τα social media Σάββατο, Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή Και από Δευτέρα και μετά μπήκαν και τα υπόλοιπα μίντια με τη γνωστή καθυστέρηση, με τις γνωστές απορίες όλων μας γιατί δεν εμφανίζεται το θέμα, δεν παίζει κανονικά, είναι ένα πολύ σοβαρό θέμα. Θα ακούσουμε το ρεπορτάζ καταρχάς όπως βγήκε στη δημοσιότητα από ένα site και μετά θα συνεχίσουμε. Την ώρα που στη Βουλή κορυφωνόταν η σύγκρουση του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Αλέξη Τσίπρα, επαφορμή τη αστυνομική βία και τα πρόσφατα επεισόδια στη Νέα Μήνη, μπροστά στην πλαϊνή είσοδο τη Βουλή σημειώνονταν ένα σοβαρό τροχαίο ατύχημα. Η υπηρεσιακό όχημα τη Ελληνική Αστυνομία συγκρούστηκε με μοτοσυκλέτα, η οποία ανέβαινε τη λεωφόρο Βασιλή Σοφία στο σημείο τη διασταύρωση με την Ακαδημία και την πύλη εισόδου-εξόδου χυμάτων Βουλή των Ελ Η μηχανή ανετράπη και ο μοτοσικλεστή βρέθηκε στο έδαφο αναίσθητο. Αξίζει να σημειώθεί ότι κατά τη διάρκεια τη παροχή των πρώτων βοηθειών στον ανέστητο οδηγό, ο μονοσυλεστή, στεκόμιο στο αντίθετο ρεύμα τη Βασίλισσα Σοφία, φώναζε προ του αστυνομικού ότι το θύμα του τροχαίου είχε περάσει με πράσινο και του κατηγορούσε ότι εκείνη ευθύνον για τον τραυματισμό του. Αποτέλεσμα, ο αρχήφύλακα τη Τροχέ, πιθανότατα και υπεύθυνο για τη διαχείριση τη κυκλοφορία μπροστά από την είσοδο τη Βουλή. Απέτησε να σταθύσει τη μοτοσικλέτα του ώστε να λάβει κλήση διότι δεν φορούσε κράνο. Η αστυνομία το πέτει εδώ πέρα. Τροχέα, πράσινο, πέρα τη Τεντοτσάκη, ρατέλα. Έστηση προκαλεί το γεγονό, όπω μπορεί να δει κανεί και στα σχετικά στιγμιότυπα, ότι κανένα από του τροχονόμου που βρίσκονταν στο σημείο δεν φορούσε μάσκα με το πρόσχημα τη φυρίχτρα, παρότι μόνο ένα εξ αυτών εκτελούσε καθήκοντα ελέγχου τη κυκλοφορία τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή. Μάσκα δεν φορούσε ούτε ο ειδικό φρουρό που προσήλθε στο σημείο του ατυχήματο. Επιπλέον, όπω βλέπουμε, ο αρχιφύλακα τη τροχιά απευθύνθηκε στο διαμαρτυρώμενο πολίτη, στον ε το τρίτο τέταρτο θέμα σε σημασία γύρω από αυτό το περιστατικό είναι η συμπεριφορά του αρχιφύλακα που είναι εκεί. Στην πύλη τη Βασιλή Σοφία απέναντι στου διερχόμενους και μάλιστα ένα από αυτού του λέει: Τσακίσατε το παιδί. Θα έπρεπε να είχατε πάρει μέτρα και έπεσε πάνω το αυτοκίνητο, γιατί εκεί μπαίνουν τα αυτοκίνητα μέσα. Αφού τα ρυθμίσει, ρυθμίσει την κυκλοφορία, σταματάει με κάποιο τρόπο ο τροχονόμο που είναι στην πύλη τη, ο αστυνομικό που είναι στην πύλη τη Βούλη. Προφανώ δεν έγινε αυτό. Ήρθε και ο άλλο σαν διάβολο, μπήκε σαν τρελό μέσα στο κοινοβούλιο. Οπότε δημιουργήθηκε όλο αυτό η συμπεριφορά των αστυνομικών όμω και εκεί. Αυτή τη βδομάδα που περνάμε, αυτές τις μέρες που περνάμε, που έχουμε ένα σωρό περιστατικά αστυνομική βίας και παράκρουσης αστυνομικής, έρχεται και αυτό να προσθεθεί στα υπόλοιπα. Για το σοβαρό τώρα, για το σημαντικό θέμα που είναι ένα νεοπαλικάρι ο Ιάσονας, 23χρονών, ο οποίος είναι κλινικά νεκρός, αυτό είναι τεράστιο θέμα, δημιουργείται πολύ μεγάλη ιστορία που δεν καταλαγιάζει με τίποτα. το ακριβώς αντίθετο και υπάρχουν και πολλά ερωτηματικά γύρω από αυτό ε, μίλησε στον Αλφα η του Ιάσουνα Τελείωσε το παιδί μου πάει τελείωσε, νεκρός είναι θα δώσει τα το όργανα του θα γίνει δωρετής οργάνων και θα γίνει αύριο το πρωί αυτό εγώ Τι. αυτόν θέλω πίσω, δεν θέλω κάτι άλλο και είπα επειδή είναι τόσο καλό παιδί Ήταν και τόσο καλό παιδί και έδινε σε όλους να δώσει τα όργανα του, να δώσει την ευτυχία του και την αγάπη του και την ευαισθησία του, να τα δώσει σε κάποιον άλλο άνθρωπο. Και εύχομαι αυτοί οι άνθρωποι που θα πάρουν τα όργανα του, να είναι νέα παιδιά, να είναι, αλλά δεν μπορώ να διαλέξω, και να ζήσουν ευτυχισμένα και να πάρουν έστω λίγο από την ευαισθησία του και να, να χαρούν. Και η αδερφή του Ιάσουνα. Ο αδερφό μου ήταν πάντα πάρα πολύ καλό και το μόνο που ήθελε ήταν το καλό για του άλλου και αυτό που αποφασίσαμε και εμεί να κάνουμε, να βοηθήσουμε κάποιου άλλου. Ζητάμε να βρεθούν αυτό από οι μάρτυρε για, για να μπορούμε να συνεχίσουμε τη διαδικασία που πρέπει εδώ και πέρα. Χρειαζόμαστε μάρτυρε. Για να, να εξακριβώσουμε το τι συνέβη. Συγκεκριμένα ένα ταξί το οποίο ήταν ακριβώ μπροστά και αφού έβγαινε το ατύχημα έφυγε. Ψάχνουμε αυτόν τον ταξιτζί συγκεκριμένα. Ψάχνει οικογένεια, ψάχνει μάρτυρε, πολύ λογικό. Ε, γιατί είναι θέμα τώρα όλο αυτό. Θα πει κάποιο: Είναι ένα τροχό, μπορεί να γίνει οπουδήποτε, ναι, μπορεί να γίνει οπουδήποτε, σε οποιονδήποτε και εκεί και, και. Όμω, η ανακοίνωση τη αστυνομία βγήκε 48 ώρε μετά. Ενώ στα social media, στο Twitter, στο Facebook γινόταν χαμό. Η ανακοίνωση τη Ντόρα Μπακογιάννη, γιατί στην φρουρά της ανήκει το υπηρεσιακό αυτοκίνητο, προφανώ και αυτό που το οδηγούσε, βγήκε επίση 48 ώρε μετά. Χτε, νομίζω, χτε το μεσημέρι. Δεύτερον, αυτό. Τρίτον, η συμπεριφορά του αστυνομικού στου πολίτε του διερχόμενους Ο εκνευρισμό του αστυνομικού, ο έλεγχο και καλά και ε, αντί να διευκολύνει και με πεσμένο τον νεαρό κάτω, έπαιζε του τσαμπουκάδε και έδειχνε τον τσαμπουκά απέναντι σε όποιον ενδιαφερόταν για όλο αυτό που είχε συμβεί εκεί. Στοιχεία, βλέ, ακούσαμε εδώ την αδερφή του παιδιού να ζητάει στοιχεία. Στοιχεία εκεί δεν υπάρχουν. Κάμερε δεν υπάρχουν. Έξω από τη Βουλή. έξω από τη Βουλή δεν υπάρχουν κάμερες, δεν θα μπορούσαν αυτά να είχαν δοθεί ήδη βρωμάει συγκάλυψη για άλλη μια φορά βρωμάει συγκάλυψη γύρω από αυτό το θέμα μάλιστα μέσα σε ένα μήνα μετά την υπόθεση Λιγνάδη μπορεί κανείς άνετα να, τα, να συμπληρώσει τα κομμάτια του παζλ και αυτά που λείπουν για να καταλάβει τι ακριβώ έχει γίνει οπότε έχουμε τροχαίο και μάλιστα με πεσμένο τραυματία σοβαρά κάτω δεν φεύγει κανεί. Παραμένουν όλοι εκεί. Να έρθουν οι ειδικοί, οι αστυνομικοί, οι πραγματογνώμονε να δουν τι έχει γίνει. Πού χάθηκε, πώ χάθηκε, πού πήγε αυτό που χτύπησε τη μοτοσυκλέτα. Μπήκε παράνομα, ενώ είχε πράσινο ο νεαρό με τη μοτοσυκλέτα. Μπήκε μέσα στη Βουλή, κάπου αλλού, φυγαδεύτηκε. Ποιο το φυγάδευσε, και έκανε και τον τζαμπουκάο στην νόμο απ' έξω σε όσου ρωτούσαν τι ακριβώ έχει γίνει. Είναι αυτά σωστά, τα ακούτε όλοι αυτά λογικά. Είναι το κράτο ισονομία που λέμε με κάθε. Κάθε εβδομάδα βγάζουμε ένα λογίδριο από εδώ και λέμε το ίδιο ακριβώς. Επειδή ακριβώ συμβαίνουν θέματα τέτοια και μας δίνουν και την αφορμή και την αιτία να μιλήσουμε για όλα αυτά και δεν μπορούμε να τα παραγνωρίσουμε. Όλα αυτά λοιπόν ε, είναι, ε, αποκαλύφθηκαν από τα social media που επιμένουν πάντα τον τελευταίο καιρό έχουν αναδείξει όλα τα θέματα τη επικαιρότητα και σύρονται και τα υπόλοιπα media. Ποια social media αυτά. Έτσι όπω λειτουργούν σήμερα τα μέσα κοινωνική δικτύωση και οι αλγόριθμοι των μεγάλων πλατφορμών που χρησιμοποιούν, στην ουσία αναπαράγουν και επιβραβεύουν τι όποιε απόψει μπορεί να ήδη έχουν. Δημιουργούν στεγανά. Στεγανά ένταση. Όχι στεγανά διαλόγου. Στεγανά όπου αναθωτροφοδοτούνται τα στερεότυπα τα οποία έχουν. Από τη μία και από την άλλη πλευρά. Και αυτό είναι κακό για τη δημοκρατία μα. Είναι κακό για το επίπεδο του διαλόγου μα. Ναι, τα social media είναι τα κακά για τη δημοκρατία μα. Αυτό ακριβώ. Τα social media φταίνε επειδή ξεσκεπάζουν τέτοιε υποθέσει με μανία, με συνέπεια, ναι, με τα λάθη, τι ακρότητε, πάρα πολλέ φορέ, επειδή είναι και η ανωνυμία βοηθάει, αλλά όμω εξαιτία αυτού του καθεστώτο έχουν αναδειχθεί και κρατιούνται σοβαρότατα που έχουν να κάνουν και με ανθρώπινε ζωέ, όπω εδώ θέματα, στην επιφάνεια και βοηθάνε να χυθεί φω σε αυτού που φταίνε, αν θα χυθεί ποτέ και αν θα υπάρχει ύποπτο. ή κατηγορούμενος αλλά και στα υπόλοιπα το θέμα εκρεμεί είναι πολύ σοβαρό έτσι κι αλλιώ, δεν έχουν δοθεί απαντήσει. αυτές που δόθηκαν ήταν για να συγκαλυφθεί το θέμα παρακολουθούμε, παρακολουθείτε από πολλούς και περιμένουμε να δούμε ποια εξέλιξη θα έχει βάζουμε τελεία, γυρίζουμε πάλι στα δικά μας βγαίνουμε από αυτό το mood βγαίνουμε σε mood διάφορα γενικότερα 211 10 -88 80 το τηλέφωνο επικοινωνία σας περιμένει μέσα πολύ μεγάλη χαρά, πέταξε πια ητο. Παρανόμος είναι και μπαλούρδος άλλο, την μπορεί να κάνει ό,τι θέλει. Αλλά θα πριν πάμε στα υπόλοιπα εδώ, τι συστάσεις που κάνουμε κάθε μέρα, τέτοια ώρα. Έχουμε την τηλεδιάσκεψη. Πρέπει να κλείσει αυτή η τη τηλεδιάσκεψη των στελεχών του ψυχικού τη Νέα Δημοκρατία με τον Άδωνο και την παρέμβαση του Πρωθυπουργού. Είναι σίγουρα ανευθυνόμενο. Παρακολουθεί ακρόαση. Πε, πρόεδρε, πε, Είναι η ώρα να πάρουμε τα. Ξύχαριστό <στονίτρια> μα. Πρωθυπουργέ, μαζί σου. Λακάρι, πε και να κολλάχερδεύμα σου είναι η λέτη, más. Están en un pediacardúles en la zona y bro. sistema controlando la situación y que faciles no la ley cuando tienes poder, cuando tienes poder. Του στέλνουν φιλιά και καρδούλε στην οθόνη, Πολλά φιλιά. Και πολλέ καρδούλε. Και δικαιολογημένα, αν δεν στείλει καρδούλε στο Μητσοτάκι, στο τυγκόμενο θέμα πού θα τι στείλει. Radio papaki παραπολιτικά.gr, το mail του σταθμού αυτή την ώρα δικό μας. Ο Χρήστο Μυρίδη ρυθμίζει τον ήχο. Δικό μα και αυτή την ώρα, ελνοφρένια.net, το επίσημο site. Στο YouTube μα βρίσκεται. Από μπορείτε να κάνετε και εγγραφή. Στο ελνοφρένια official. Εκεί βλέπετε και πολλά βίντεο που ανεβάζουμε. άμα γίνει κάτι και αμέσως και σχετικά πρώτη και δεν έχει πάντα νόημα η πρώτη αλλά το καταφέρνουμε πολλές φορές θες αποτύχει θε από επιμέλεια όλα μαζί παίζουν και στο facebook μας ακούτε και μας βλέπετε και στα podcast παντού μας βρίσκεται πρώτο μέρος του λαού μας πάει στις πρώτες διευμίσεις Αποστολή, εσύ. Ναι, ναι, εγώ. Ποιο άλλο, εγώ. Εσύ πάντα. Λοιπόν, πολύ σύντομα θα σου πω κάτι. Τρει μέρε τώρα μου τηλεφωνούν οι γονεί μου από την επαρχία, 75 χρονών άνθρωποι, τρομοκρατημένοι, ε. και με παρακαλάνε να μην γράφω τίποτα στο Facebook. Γιατί του παίρνουν τηλέφωνο οι φίλοι του και του εγκαλούν για αυτά που γράφει η κόρη του στο Facebook. Τέλειο. Λοιπόν, Αποστολή είναι έξω φρενών με αυτή την κατάσταση. Δεν μπορεί να τρομοκρατούν μεγάλου ανθρώπου και να νομίζουν ότι έχουν γυρίσει σε παλιά χρόνια. Ο πατέρα μου, μου λέει ότι η κορή του Μουν δεν είναι σε δημοκρατικό καθεστό, θα τεστοχοποιήσουν και μου μιλάει Κρατημένος. Η μάνα μου κλαίει. Δεν θα το επιτρέψουμε αυτό. Ότι θέλω να γράφω, σ' αυτή διαδήλωση τέλος θα πηγαίνω. Έχω μια κόρη 10 χρονών και δεν της παραδώσω τέτοια Ελλάδα. Επειδή το θέλουν το τάκι και η φάρα του. Αυτά ρε αποστόλη μου. Δεν μου λε, Γιατί ο Μουησής δεν έδειξε τα ίδια αντανακλαστικά όταν χτυπούσαν προχθέ το μεμονωμένο περιστατικό του φοιτητή. Μπορεί να, είναι να μην, μην ενημερώθηκε, μπορεί να μην είχε σήμα, να ήταν στο σπίτι του Βολτέρου, να έχει τόσε ασχολίε. Να έχει την ευθύνη τη χώρα, τη διακυβέρνηση. Δεν κατάλαβα, θα δώσουμε και λογαριασμό. Κάνει λάθο, παιδιά. Γιατί έτσι γουστάρει. Ωραία. Και τι είμαστε όλοι σήμερα. οι πολίτε, σα το λέω μέρε τώρα. Λοιπόν, μην αυταπατάστε. Σα έχει κάνει ο ΣΥΡΙΖΑ να αυταπατάστε συνεχώ. Τι είμαστε όλοι το ίδιο. Δεν Εμά, δεν νομίζω. Μετά βρήκαν τα στοιχεία του. Το της... ίδιο είναι ο κάθε πλεπαίο με τα πιόνια τη φρουρά του καθεστώτο. Το ίδιο είναι. Ε, όχι βέβαια. Περιά ησυχτήρια πια. Μοχρι τη φύση κατευθείαν βρήκαν τα στοιχεία του, το καυκαιδότσουν μόνο. Αλλά δεν μπορούσαν να βρουν τον λιγνάδε τα στοιχεία. Να δουν ποιο ήταν. Δεν τον ήξεραν. Καλά, του λιγνάδε δεν μπορούσαν να βρουν τον υπολογιστή. Δεν φανταζόντουσαν ότι ο υπολογιστή είναι σπίτι του. Όχι βέβαια. Λοιπόν, άκουγα. Αυτοί που φωνάζουν στα παλκόνια. Κοίτα τα πόσοι ήρθαν, ρε παιδιά, κοίτα πόσοι ήρθαν, γαμου Φραδιάτικα. Αφήστε το κάτω! Ρε. Θέλω να βγαίνουμε τι μάνηκε. Πιο μόνο με τα τηλέφωνα και να παίρνω βίντεο. Να βγαίνουμε τι μάνηκε και να του κάνουν όμω κύμα, του φιάρατάει. Και, και εγώ δεν, δεν είναι. Έπαιδε μου, θα μπορούσαν να του χειροκροτήσουν γιατί γι' αυτό και αυτοί τα τζόνται. Χειροκρότα, ρε, παιδί μου. Τι σου ζητάνε. Να του χειροκολογεί. Ρίξε Μα, ένα λουλούδι παιδί. κάτι. Τώ έχει με ζαντιέρα, mm. ρίξω πώ έχει τι να κάνουμε τώρα. Έλεπε ακριβώ ρίξει την εμάδα από εκεί πέρα να φύγουν τα κοπρόσκειλα. Ένα λουλούδια και... αν θέλει στέλνε μου και πάλι φίλε μου! Είχα, και πάλι φίλε μου. Και πάλι φίλε μου. Τα εκπαιδεύουν για 20 μέρε και τα στέλνουν έξω. 20 μέρες. Πήγε Γιατί από... μπορεί αν τα εκπαιδεύαν για τρία χρόνια θα καταλαβαίνουν περισσότερο. Ναι, χαίρετε. χαίρετε. Λοιπόν, άκουσα γι' αυτό για του μπαλκονάτους. Ή καθυβρίζουν του από τα μπαλκόνια. Του χτυπάτε. Γιατί απαγορεύεται να συμμετέχουν το σε μια διαδήλωση. Εσυχήστε το αφτε λίγο. Όχι, Ήταν απαγορευμένη η διαδήλωση τη Νέα και δεν το ξέραμε κιόλα. από Αυτό απαγορεύεται. Το έχει ήξερα. Το か Τέλος εγώ. Εγώ. Αλλά ο ρίτη θα το κάνει Μπαλκονάτο γιατί μα έχει δείξει ποικιλοτρόφο. Καταλαβέ τώρα, μα κάνει καινούργια στάση. Λέει η άλλη: Έτσι το άκουσα. Εσύ το βάλατε, δεν ξέρω. Όχι, παιδιά, yeah. όλα καλά. Δεν τρέχει τίποτα. Το, ah, το, yeah. το, το, το, το, το μαμίσει να γίνεται. Το μαμίσει να γίνεται και μετά θα τα βρούμε. Εντάξει, άρα μπορεί να βγει στο παλκόνι. Βγες εσύ, καλέ. Θα τον παίξω κι εγώ. Εντάξει, έγινε, έλαγια. Το πολύτι θα γίνει. Στην καλή περίπτωση θα κάνει τον Δικάπριο. Στην κακή περίπτωση θα σε μπροστά τον Τικάπριο. Αρκεί να μην μιλάω μάλλον. Δεν χρειάζεται. Αρκεί να ταινίζεις το πέλαγο, το παγόβουνο πούρχετε; έρχεται. Έλα, γεια. Έλα, γεια. Μπορεί, θα βάλω λεφτή ακρόαση. Πώ πρόεδρε, πε, πε. Ναι, θέλω να σκουφίσω του Έλληνε. Πρωθυπουργέ, μαζί σου. Δυνατά, συνεχίζουμε. Ακούτε. Του στέλνουνε δουλειά και καρδούλε στην οθόνη, πρόεδρε. Πολύ συνέστημα. Γιατί γίνεται με συνέστημα όλο αυτό. Στέλνει μήνυμα εδώ να σα κρατήσει ο Μίλτο και λέει: Είχατε, βάζει δευτεροπληθιντικό, OK. Ευθύνη να κρατήσετε τον κόσμο μέσα για να γλιτώσουμε την υγειονομική βόμβα. Και μετά σκαίγονται το σύμπαν. Δεν με νοιάζει, βέβαια μετά ο ίδιο θα λέγει, Γιατί καίγεται, γιατί διαδηλώνουν, γιατί δεν μπορώ να πάω για καφέ, δεν μπορώ να πάω στη δουλειά κτλ. κτλ και καταλήγει το μήνυμά του. Αλλά έπρεπε να συγκρατηθεί τέσσερα δύο μήνε. Γιατί δεν συγκρατήθηκε η κυβέρνηση να φέρει αυτό το νομοσχέδιο με και τα πανεπιστήμια δύο μήνε, αγαπητέ φίλε Μίλτο. Αν δεχτούμε ότι όλοι οι άλλοι είναι χθροί τη κυβερνήσεω και είναι έτοιμοι να βγουν στον δρόμο, γιατί δεν του μπλόκαρε ώστε να εξασφαλίσει καλέ συνθήκε υγιεινής και ηρεμία μέσα στην πανδημία. Είναι που είναι τα νεύρα όλων Τσίτα. Ήθελαν μέσα σε αυτή την πανδημία και σε αυτά τα νεύρα τα οριακά να φέρουν και νομοσχέδια. Ε, λογικό αντέδρασε ο κόσμο. Ξέσπασε μαζί με την πανδημία, μαζί με τι αστυνομικέ αυτερεσίε, μαζί με όλα και για όλα. Ειδήσει τώρα από την Ελληνική αστυνομία.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 Τη σύλληψη 7.680 χαρταετών προχώρησε χθε η ελληνική αστυνομία. Οι αδίστακτοι χαρταετοί είχαν γεμίσει του ουρανού διασπείροντα τον ιό. Έμπειροι άντρε τη ελληνική αστυνομία με ειδικά στοχευμένε επιχειρήσει ξαμολύθηκαν σε λόφου, βουνά αλλά και πυλώνε τη ΔΕΗ και κατέβαζαν του χαρταετού, κόβοντα με ειδικά ξηράφια του σπάγκου και τι ουρέ. Η ελληνική αστυνομία έδωσε άλλη μία με αυταπάρνηση και επιτυχία, πατάσοντας και καταριπτοντας τους εγκληματικούς χαρταετούς, δήλωσε ο Μιχάλης Χρυσοχοήδης, φορώντας το λαιμό του μια πολύχρωμη ουρά από καταρριφθέντα χαρταετό. Διαλειτουργία θεσπίζει η κυβέρνηση για του λογαριασμού στο Twitter. Σύμφωνα με δήλωση του Άδουνη Γεωργιάδη, ο κάτοχος λογαριασμού στο Twitter θεωρείται επιτιδευματία και θα πρέπει να εκδώσει μπλοκάκι παροχή υπηρεσιών δηλώνοντα τον σχετικό CAD. Με αυτόν τον τρόπο θα περιορίσουμε τα κατάπτυστα σχόλια κατά τη κυβέρνησή μα, αφού κάθε λογαριασμό θα είναι καταγεγραμμένο σε ειδικό και για κάθε σχόλιο στο Twitter ο γράφων θα πληρώνει. Μ2 ευρώ και 60 λεπτά, δηλοσε ο Άδενη Γεωργάτη, συμπληρώνοντας Καριόλια, θα σας γαρίσουμε ή θα γλίττε τον Κυριάκο ή θα σας φάει η μαρμάκα. Στο μεταξύ, η πρόταση τελεχών τη κυβέρνηση εκτός από την άδεια λειτουργία σε πρόσωπα να απαγορεύει η λειτουργία στην Ελλάδα του Twitter, κρίθηκε ως πρόημη, ενώ η άποψη που κατατέθηκε από σκληροποιυρινικού τη κυβέρνηση να απαγορεύει η χρήση των κινητών τηλεφώνων και να γυρίσουμε στην εποχή τη ενσύρμα Κοινωνίας και του τηλεφωνικών θαλάμων κρίθηκε και αυτή ως βιαστική. Την ποινή τη διαγραφή θα βρεθούν αντιμέτωπα όσα στελέχη τη Νέα Δημοκρατία δεν εμβολιαστούν παρακάμπτοντα την ουρά. Αυτό δήλωσε η κυβερνητική εκπρόσωπο. Τα στελέχη τη παράταξη οφείλουν να εμβολιαστούν αφού όμω αδιαφορήσουν για του συμπολίτε του και πάρουν τη σειρά απλών ανθρώπων όπω έχει γίνει σε πάμπολε περιπτώσει μέχρι σήμερα. Δήλωσε η κυρία Πελώνη συμπληρώνοντα. Οι αρχέ και η ιστορία τη παράταξή μα επιβάλλουν όπω τα στελέχη μα πάρουν τη σειρά. άλλον ως μια ελάχιστη ένδειξη αριστείας. Όποιος δεν το πράξει θα υποστεί κυρώσεις. Και μια ευχαριστή είδηση συνελήφθη. <laughs> Αυτό με τον παπά. <laughs> δεν το ξεχνάω. Τέλειο. Κερό καιρός, καιρός. Καιρός είναι όταν βλέπουμε αστυνομικό στο διάβα μας να κάνουμε το σταυρό μας δεν ξέρεις πώς θα του τη βιδώσει καλού κακό και τα λέω εγώ αυτά. Ε. Εγκύρη ενημέρωση και εγκύρες πηγές. Τώρα θα πάμε λίγο στους φίλους μας, στους ΣΥΡΙΖΕΟΥ, διότι ο ΣΥΡΙΖΑ είναι κόμμα τη αντιπολίτευσης, λογικό να θέλει να φύγει αυτή η κυβέρνηση για να κυβερνήσει. Το ίδιο κανέκει η προηγούμενη είναι αυτό το παιχνίδι της αστικής δημοκρατίας. Και οι δύο λέξεις μπάζουν, δεν έχει σημασία, δεν τις παρούσεις. Και λένε οι ΣΥΡΙΖΕΗ σε πολύ έντονο. τόνο όποτε βγαίνουν στη Βουλή σε παράθυρα κατά της κυβέρνησης καταφέρονται και και και. Θα ακούσουμε τρία παραδείγματα που ενώ αυτή η κυβέρνηση σύμφωνα πάντα με το ΣΥΡΙΖΑ είναι καταστροφική για τον τόπο ζητάει ο αρχηγός του ΣΥΡΙΖΑ σε κάποιο βαθμό συγκυβέρνηση. το πιο πρόσφατο προχθές στην Βουλή που ζήτησε αρχηγό αστυνομία με τη σύμφωνη γνώμη όλων των κομμάτων. Σας ζητάμε, επίσης... Και μια πρόταση την οποία ξέρω ότι θα απορρίψετε, αλλά έχει αξία να την καταθέσω. Η πρότασή μου έχει να κάνει με την επιλογή, τον τρόπο επιλογής ηγεσίας της ελληνικής αστυνομία. Σας προτείνω λοιπόν να συμφωνήσουμε σε σύσταση μιας διακομματική κοινοβουλευτική επιτροπής, η οποία κάθε φορά με αξιοκρατικά και όχι κομματικά κριτήρια θα επιλέγει την ηγεσία της ελληνικής αστυνομία. Αν θεωρεί μια κυβέρνηση καταστροφική, δεν θε να έχει καμία απολύτω σχέση. Να φύγει όσο γίνεται γρηγορότερα για να έρθει εσύ που θεωρεί ότι μπορεί να τα κάνει καλά τα πράγματα. Εδώ ζήτησε κοινό αρχηγό αστυνομία. Παλιότερη δήλωση πριν κάνω δίμηνο. Κοινό υπουργό υγεία. Να συμφωνήσουμε όλοι μα σε έναν υπουργό υγεία κοινή αποδοχή. Και δεν σα είπαμε να βάλουμε κάποιο δικό μα τέλεχο. Όχι, δεν σα είπαμε αυτό. Υπάρχουν λοιπόν. Άνθρωποι οι οποίοι θα μπορούσαν να παίξουν αυτό τον ρόλο, αν αυτό είναι το ερώτημά σα, και όχι οι στελέχοι μα. Εγώ θα σα πρότεινα την κυρία Λινού. Την κυρία Αθηνά Λινού. Κοινό αρχηγό αστυνομία, κοινό υπουργό υγεία και κοινή διοίκηση στην ΕΡΤ. Κύριε Μτσοτάκη, αναφερθήκατε στην ΕΡΤ. Ελάτε λοιπόν να κάνουμε μια συμφωνία. Θα ήταν καλό για το πολιτικό σύστημα. Η δημόσια τηλεόραση να διοικείται από ανθρώπου οι οποίοι θα ορίζονται από την Επιτροπή Θεσμών τη Βουλή. Θα ορίζονται με μια λογική συνένεση των δύο μεγάλων κομμάτων. Να πάμε σε, και να την εφαρμόσουμε όλοι από εδώ και στο εξής. Να φτιάξουμε μια τηλεόραση η οποία εν πάση θα είναι μια όαση αντικειμενικότητας. Θα είναι όσε αντικειμενικότητε, ακόμη και αν είναι αποδιακομματικοί. Πέρα από το βλακώδες τη πρόταση, το θέμα μα δεν είναι αυτό, είναι ότι ενώ λοιπόν έχει θέματα ο ΣΥΡΙΖΑ με τη Νέα Δημοκρατία, είναι το απέναντι κόμμα και τα ταχώνει, κάνουν διάφορα, τσακώνονται στα παράθυρα όπω ακούσαμε και με το σκάστε νωρίτερα. Υπάρχουν και χαραμάδε που μπορεί να βρεθεί μια συνεννόηση, και δεν είναι μόνο αυτά τα θέματα, υπάρχουν και μια σειρά άλλα θέματα που δεν έχει προταθεί κοινό υπουργό-διοικητή δεν ξέρω εγώ τι, αλλά όμω. Τα νομοσχέδια ψηφίζονται κανονικά, νύχτα, κάτω από το τραπέζι, πάνω από το τραπέζι, με τη συμφωνία και των δύο μεγάλων κομμάτων λαός τώρα, μέρος δεύτερων. Έλα ρε Αποστόλη, από στόλα από δανεία, πολυσόρα σχολιάσα. Να σου πω. Τι πίνει αυτή η σπυράκι μαλακισμένη ή καθηγρίζουν από τα βαλτών. Του φτιάχνετε να το επαναλάβω και να ποιε. Νυμτέχουν σε μια διαβήρωση. Εγίζει το, το Λίγο. Όχι. Ήταν απαγορεύνη η διαδικασία τη μέρα και δεν του ξέρουν. Συμφωνώ από τα Βαλτώνια. Αυτό απαγορεύει. Τι πίνει αυτή η λίγεια, να πούμε και τα βλέπει όλα την Ευρώπη. Αυτό το σούργελο του Μέγα. Όλοι οι οικονομικο δημοσιογράφηση γίνανε βουλευτέ. Οι μαλλέ έρχονται και άποψη. Και ένα τελευταίο για να μην σε κουράζω, γιατί έχει και άλλε γραμμέ. Έμα. Με το Δήμιο έχω ένα παραπονάκι, αν και τον, τον ελατρεύω όπω λατρεύω σένα. Δεν πειράζει, έχει γράψει αρκετό π... όμω, τέλο πάντων, ναι. Λοιπόν, βία στη βία τη εξουσία, λέει ένα συνδυματάκι. Όπου δεν πήπτε λόγο, πήπτε ράβδο. Μπορεί να δεξιοφεύγει το οριτό, αλλά όταν ασκεί βία με του μπάντζου, κάποτε θα τη δράσει κι ο άλλο. Είναι λογικό. Ο με Εδώ η ο Εδώ παρακαλώ. Θέλω να σου πω κάτι, Λεβέντι, που δεν το έχει πει καθόλου για του αστρονομικού. Ωπα, για πετε. Την το. καταπίεση του σπιτιού του βγάζουν έξω. Τρώνε πολύ ξύλο από τι γυναίκε του. Α, έχουν γυναίκε, δηλαδή όλοι. Πώ? Έχουν γυναίκε όλοι. Μπορεί να έχουν άντρε, δεν ξέρω. Ο, δεν είπα αυτό, μπορεί να είναι κάποιο ελεύθερο. Και... Τι γίνεται σε αυτή την περίπτωση. Του ελεύθερου του λένε στο ΛΗ. Μόλι βγάζουν στο ΛΗ, κάνουν τώρα τι να σου λέω τώρα, τι κάνουν. Και κατάλαβα. Και I'm gonna Για ένα καφέ και για ένα ούζο με μεζέ των 2 ευρώ. Ωπα! Το ούζο έχει υπονοούμενο! Εγώ είμαι ταξιδτή! Πες το ότι είσαι ταξιδτής, παιδί μου! Και κάθομαι και ρωτάω! Τέλο, τέλο! Ε, ε τελείωσε! Ό,τι είπαμε, εντάξει! Ε, τελείωσε, τελείωσε! Η καταπίεση του σπιτιού μου τρώνε ξύλο, βγάζουνε και ένα παλιό που μου είχε πει ο πατέρα μου συγχωρεμένο. Μακριά από χρυσό κουμπί! Χρυσό Α κουμπί, κουμπί όταν λέμε! Ή αστυνομικό, ή στρατοτικό, ή λιμενικό μακριά! Ο μπαμπά τη δουλειά έκανε. Λιμενεργά τη. Ε, θα ξέρει. Κατάλαβε. Ακραία από χρυσό κουμπί και όλοι είναι καταπιεσμένοι. Και τη φελένει και η στολή εξουσία. Έγινε, να σε καλά, χάρικα. Φιλέμο, γιατί βλέπω και εγώ τροχία και αυτά όλα. Δεν έχουν ψυχολογία. Πάπα, κάτσε ρε, φιλέ. Στο μάτι να κατουρίσω τι με γράβει. Ή στα μάτι να πάρω ένα γουλούρι. Στο κατούριμα πώ βρεθήκαμε τώρα. Τέλο πάντων, καλό κατουρίμα, εύχομαι. Πω, όχι, να σου πω ότι με το παραμικρό σε γράβουν, σε κυνηγάνε, σε κάνουν, σε πηδάνε. Να πούμε χωρί να υπάρχει σοβαρό λόγο. Δεν έχουν ψυχολογία. Όχι, αν υπάρχει λόγο να επιδειχθούμε, παιδιά, αλλά Έχει λόγο, σωστό. Τι να περιμένεις τώρα φίλοι Αποστόλοι, από μια Ελλάδα. Μια Ελλάδα φως, πετράκι ουράνος, όμορφο φίλοι. Τι σαντρογιαλιές, σαν τις αγαλιές. Μια Ελλάδα φως, πετράκι ουράνος. <κοί> <κοί> Συγγνώμη, λάθος chat. Σ' αγαπώ, σ' αγαπώ. Λοιπόν, συνεχίζουμε. Υπάρχει. Μεγαλύτερο ναζισμό από τον κομμουνισμό, μπορεί να μου το εξηγήσει, Όχι, δεν μπορώ να σου το εξηγήσω. Δηλαδή, εγώ μπορώ να σου το εξηγήσω. Εσύ δεν μπορεί να το καταλάβει. Όχι, μπορώ, φίλε Φίλε Πατριώτη, μπορώ. Μπορώ, φίλε Πατριώτη, γιατί ξέρω, Αγαπά την Ελλάδα. Το ξέρω πολύ καλά. Αποστολή και σε πολύ καλοπέδια. Και α με λε, Μαλάκι, επειδή ψηφίζει ο Κασιλιάρη. Okay. Σαφήνω, γεια. Ε, Αντερφέ, καλημέρα. Μήπω ενοχλώ. Τέλο πάντων, έλα, πες Την είδε στη συζήτηση στη Βουλή, ήταν εξαιρετική. Εγώ... Ο, Εγώ... ο Άπουρ και ο Κοστέλο, ενέσαι περιπέτειε. Έτσι. Εγώ έμεινα σε ένα σημείο όμω που με εντυπωσίασε ο Πρωθυπουργό. Απέδειξε ότι έχει κύρο. Είναι εντυπωσιακό όμω, δεν είναι και εντάξει. Έχει κύρο. Αν το πρόσεξε, εκεί που είπε ότι δεν δείχτηκε η ίδια ζέση στο περιστατικό των συνταξιούχων. Είπε ζέση, θα... είπε ζέση. Ζέση, ζέση. Έξω από το, το μαξί μου δεν δείχτηκε η ίδια ευαισθησία. που δείχθηκε στο, περιστα... στο περιστατικό του Ζάκ Κατάλαβε, Αυτό είπε ο Πρωθυπουργός. Και εγώ μένω εκεί. Καλά κάνεις. Από το να μένεις καμιά κολοπεριοχή, καλύτερα εκεί. Και βλέπω εδώ το YouTube στο κανάλι μας οι followers οι ακολουθητές έχουν φτάσει στους 60.000 πριν λίγο έγινε αυτό μου το στέλνει εδώ η υπηρεσία. Την οθόνη με το 60.000 Σας ευχαριστούμε Μου λέει να πούμε απλά ένα Σας ευχαριστούμε Συνεχίζουμε κάθε πάμε για τους 100.000 Με το τρίτο μέρος του λαού Φτάνουμε στο τέλος για σήμερα Να μας πάει στο μαγκαζίνο Τα υπόλοιπα θα τα πούμε αύριο Γεια σας Από στο <στολίσεις> ναι. Αχ, εσύ, εσύ. Αχ, εγώ, εγώ. Εσύ, εσύ. εσύ. Τι mm. πας, μωρέ. Καλά, εσύ. Καλά και εγώ, μουρέ, καλά. Τι να λέει. Ε, να σου πω με στη με τον παλούρδο. Ναι, εγώ είμαι ο παλούρδο. Εδώ ήμουν δίπλα, παρακαλώ. Γεια σου, παλούρδο, μου. Γεια σου, μωράκι μου. Συγγνώμη, <συγνώμη> <συγνώμη> <συγνώμη> σεξουστικό, <συγνώμη> <συγνώμη> ναι. <συγνώμη> τι, τι κάνει. Καλά, εσύ, τι θε, Πήρε <συγνώμη> <συγνώμη> Να σου κάνω ρε στην παλούρδο. Επειδή βλέπω γενικά ότι το διαχειρίζεστε πάρα πολύ καλά το θέμα με την αστυνομία, ειδικά στα πανεπιστήμια, και επειδή με φοιτήσετε, τι θέλω να σου προτείνω, ρε παιδί μου, επειδή είσαι και δημοσιογράφος Δημοσιογράφο και... Ματ. Ματ, όχι no, πως no, λέμε no. δηλαδή σαγρέι για αλστερό, αστυνόμο Ματ. <laughs> <μάτ. laughs> λοιπόν, και ήθελα να σου προτείνω, μια και λένε τώρα ότι θα έχετε και κάμερε, εσεί οι αστυνομικοί. <laughs> αχά, αχά, έχουμε και κάμερε, βεβαίω. Αμέ, λοιπόν. Αφού είμαστε δημοσιογράφοι, Έτσι, ήθελα να σου προτείνω, αν θα ήθελε. Να έστει και στη δική μου τη σχολή, γενικά έτσι. Να αν όμω την εκπομπή, αν έχουμε κάτι σε εκπομπή, να έρθω Ε, μπορούμε κάποτε να συμβολέξουμε και σε ένα παιδί, απλά να ξέρω ότι υπάρχει ένα άνθρωπο εμπιστοσύνη, να νιώθω ασφάλεια όταν θα πηγαίνω στη σχολή μου. Βεβαίω. Εγώ είμαι ένα άνθρωπο εμπιστοσύνη. Ανέψανε την εμπιστοσύνη κάπου, να σε μένα. Ε, ναι, γι' αυτό το λέω, γι' αυτό. Ωραία, με το καλό να μα έπειτα. Όλα καλά θα σα έρθω να είστε ήσυχετε. Ωραία, ωραία. Χαρικά <laughs> λοιπόν, χάρη τη Ε, σήμερα στην πρωινή εκπομπή τη ΕΤΕΝΑ ήταν καλεσμένο ο Κερίδη, βουλευτή τη Νέα Δημοκρατία και Πανεπιστημίου. Ναι, ο διεθνολόγο, ναι. Α, ναι, διεθνολόγο. Λοιπόν, είπε επί λέξη: Είναι ίσονο σημασία αν ο Κουφοντίνας πήρε τα έγγραφα τη μεταγωγή του ή όχι. Δηλαδή, είναι απίστευτο το πώ αντιλαμβάνονται τη δημοκρατία και, και τη φωνή τη... των νόμων. Δεν Γιατί... Δεν σε μπορώ. Γιατί, Δεν σε που, που... ξαφνιάζει κάθε φορά που με παίζει με αυτή την έκπληξη ότι πέφτει από τα σύννεφα που δεν. Πιστεύουν στη δημοκρατία. Φτέω, είναι σαν να έχει ψηφίσει Μητσοτάκη με αυτό μου βγάζει. Εγώ! Και να έχει απογοητευτεί που δεν τα καταφέρνουν από αυτό που περίμενε. Ότι είναι mm. αντάξει των προσδοκιών σου. Αυτό μου βγάζει. Αυτό μου βγάζει και θα, σε, θα αρχίσω σε θέως, να σε κατηγορέψει χθε για δεξιά. Τα προσχήματα δεν του ενδιαφέρει ούτε αυτό. Τίποτα δεν του ενδιαφέρει. <Το> Ναι, καλησπέρα. Γεια σα. Στα παραπολιτικά. Ναι. Θέλω να καταθέσω την άποψή μου για προχτές ε, τα γεγονότα που γίνανε. Βεβαίω, έχετε βιβλιάριο. <laughs> δεν έχω βιβλιάριο. Θα γίνει σκέτη κατάθεση. Ναι, σκέτη κατάθεση. Ναι. Να σας πω. Ε, θεωρώ ότι του βολέψανε πάρα πολύ τα πράγματα που γίνανε έτσι όπω γίνανε. Ποιο βολέψανε. Την κυβέρνηση βέβαια. Του βολέψανε πάρα πολύ τα πράγματα όπω γίνανε. Ε, ήρθανε όλα και δεν και κουμπόσανε τόσο καλά ώστε να μπορούν να συλλάβουν. Όποιον θέλουν τώρα. Τόσο που θα, θα ήταν σαν να λε ότι μπορεί να ήταν και τόσο οργανωμένα, Ναι, πούμε. Ναι, ναι, λες, έτσι, κοίτα ναι. Να <laughs> Τυχαίο. Δεν νομίζω. Εγώ τα βλέπω πάρα πολύ, πάρα πολύ συμφέροντα έτσι όπω τα θέσανε. Mm. Ε, να γίνουν όλα αυτά με τον αστυνομικό, να πέσει ο αστυνομικό στήμα αξιλοδαρμού, να αρχίσουν να πιάνουν δεν ξέρω ποιου και τι. Τα ξένα να... κέντρα, εγώ λέω. Αφού ε, ξέρω, τα ξένα, τα μας, δεν ξέρω Α, τα, τα δικά μα, δεν ξέρω ποιή. Πάντω τα κέντρα σίγουρα παρακολουθούν τα τηλέφωνα Λέει μετά από συνομιλίε, μετά από καταγραφέ από το ίντερνετ. Όπω μα εμφέρει όποιον θέλουν να το συλλάβουν τώρα. Εγώ δηλαδή, δηλαδή ανέβησε. Αυτή τόσο χειά. που θα λες ότι η κυβέρνηση εύχεται να δέρουν πιο συχνά αστυνομικού. <laughs> το πιστεύω αυτό, το πιστεύω. Και αυτό να είδε, να θέλει να τη φάει και να σωθεί κατά τύχη να σωθεί μετά από τόσο χτύπημα, να σωθεί και να είναι μια χαρά στην υγεία αυτό Δηλαδή Η φάει. κατάσταση είναι πετρέλη. <laughs> Τι <Χτύπα laughs> κι άλλο θα τα αντέξω! Τη <laughs> πακιάλο! So Δεν πεθαίνω, τσι απλά θα παλέξω. Κι άλλο, κι άλλο, κι άλλο. Τι πάει κι άλλο, κι άλλο, κι άλλο. Κι άλλο. Ε, το πιστεύω, το πιστεύω αυτό, τον πιστεύω. Μπράβο. Το Έχετε πιστεύω. πολλά πιστεύω, βλέπω, ναι. Ναι, ναι, ναι, ναι, Αυτό ήθελα να πω πάντα. Καλά πιστεύω. κάνατε και το είπατε. Καλά ε, κάνατε. Έτσι τα βλέπω τα πράγματα. Πώ αλλιώ. Καθόλου τυχαίο, νομίζω, όλο το γεγονό που ακολουθήσαμε. Mm. Τώρα καθίστε μέσα, μην κουνηθείτε, μην μιλάτε. Μόνο mm. φάτε ένα κορονοϊό. Τίποτα άλλο, τίποτα άλλο. Ταξί Αυτό. Εντάξει, έχουμε Εγώ έχω κορτάσει από δάφου. Δυστυχώς, Δυστυχώς. Θα σας αφήνω να μιλήσετε και μάλλον. Μιλάω, βεβαίω. Γεια σας, Γεια σας.